Το σύνθημά μας, ή βουλιάζουμε, ή βουλιάζουμε, είναι όσο ποτέ επίκαιρο. Ή βουλιάζουμε, ή βουλιάζουμε. Είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινό δημιουργήσαμε. Είμαστε ένας πολύ τυχερός λαός και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά, κυρίως τα τελευταία τρία χρόνια. Σαν σήμερα, πριν ακριβώς τρία χρόνια, νομίζω ήταν και τέτοια ώρα, πάνω στην Ελληνοφρένη λίγο πριν, από το Καστελόριζο, ο τότε Πρωθυπουργός είχε κλεγεί με ένα 43% μεγάλο, ε, ανακοίνωνε Αυτό που ακούσαμε μόλι τώρα, ότι ήταν ανάγκη να μπούμε στο μηχανισμό στήριξη που όλοι είχαμε φτιάξει στην Ευρώπη ένα μήνα πριν. Στο Δούνο μπαίναμε, στην Τρόικα μπαίναμε, σε μια πολύ όμορφη λιτότητα μπαίναμε, σε ένα ωραίο τούνελ χωρί διέξοδο, χωρίς διέξοδο μπαίναμε. Γράψτε ό,τι θέλετε από κάτω. Τυχερό λαό. Ήταν πρώτη φορά στην ιστορία τη σύγχρονη ανθρωπότητα που δινόταν ένα τόσο μεγάλο δάνειο, που σωζόταν ένα λαό. Βέβαια από εκεί και πέρα χρειάζεται να σωθεί αρκετές φορές. Εν πάση περιπτώσει ήταν ένας πολύ τυχερός λαός τότε γιατί είχε το Γιώργο που φρόντισε να σώσει το λαό και είναι τυχερός ακόμη και σήμερα, τρία χρόνια κριβώς μετά διότι ο Υπουργός, ο τωρινό, Οικονομικών ανακοίνωσε τα ευχάριστα. Ναι, για το 2014... Προβλέπουμε έστω και μικρή, θετική, θετικό όμω πρόσημο ε, μπροστά από το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Για πρώτη φορά θα είναι μετά από έξι χρόνια. Αγάτα, πάτων, τρέλες, όμπρας, μούσια, μόμεν, για πρώτη φορά θα είναι μετά από έξι χρόνια. Σε ευχαριστώ, Βανίγερ. Εγώ, κύριε Προεδεύρι, δεν τρέπομαι για το Πασόκ. Έλληνα πολίτης δεν έχει να φοβηθεί από τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση. Μόνο να κερδίσει τα έχει. Να και ο τότε Υπουργό Οικονομικών πάλι στον τυχερό ελληνικό λαό το είπε και ακριβώ το έκανε. Και ο ίδιο και οι επόμενοι ότι από αυτά τα μέτρα που πέρναν τότε, από αυτά τα μέτρα που πήραν στην πορεία και από αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει τώρα, και ας λένε δεν θα πάρουν άλλα, ταυτόχρονα παίρνουν κάτι μικρά, σε κάτι λογαριασμού, κάτι αυξήσει από εδώ και από εκεί, μόνο να κερδίσουμε. Έχουμε, δεν έχουμε να χάσουμε. Έχει αποδειχθεί και αυτό. Γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε ότι ο ελληνικό λαό. Είναι πάρα πολύ τυχερός Και για έναν ακόμη λόγο Τον κυριότερο έχουμε 2013 Θα καταλάβετε τώρα Γιατί είμαστε πάρα πάρα πολύ τυχεροί Το 2012 θα μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης Και το 2013 Απαλλασόμαστε από το μνημόνιο hey, no, hey, Και το 2013 Απαλλασόμαστε από το μνημόνιο hey, no, Εγώ κύριε πρεδέρι δεν τρέπομαι για το πασόκ. Έχω αφεντικό και είμαι χρηματοδοτή ειζήμενη. Έχω αφεντικό και είμαι χρηματοδοτή ειζήμενη. Αυτός είναι ο Βορύδης που έβγαζε τα ψυχά του χθες βράδυ στον Πρετεντέρι. Εντάξει όλοι έχουν ένα αφεντικό κάποιος τους χρηματοδοτεί αρκεί να είσαι καλός υπάλληλος. Δεν μας πέφτει λόγο σε εμάς προς Θεού. Ε, δεν μα απασχολούν αυτά, μα απασχολεί η τύχη του ελληνικού λαού. Και επειδή σήμερα είναι μια κομβική μέρα, τότε γιορτάζαμε και τον Γιώργιο, τον Άγιο. Γιώργο ήταν ο πρωθυπουργό. Είχε συνδυαστεί πάρα πολύ ωραία, είχε και ήλιο. Το θυμόμαστε όλοι το Καστελόριζο. Με τιμόβ γραβάτα ο Γιώργο. Έχει γράψει πια ιστορία και αυτό. Μπήκαμε, βγήκαμε, τώρα βγαίνουμε το 13 όπω είχε ανακοινώσει ο τότε πρωθυπουργό. Έχει πέσει μέσα, ο τωρινό υπουργό ανακοινώνεται ένα χρόνο. Ξεκινάει η θετική ανάπτυξη. Έχουν δηλώσει 5-6 ακόμη του τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο. Άντε, το Δεκέμβριο τελειώνουμε με τα βάσανα. Οπότε είμαστε τυχεροί να το λέμε, να το ακούμε και να το πιστέψουμε. Είναι πολύ βασικό. Χθε βράδυ στην ανατροπή, στην εκπομπή του Γιάννη Περτεντέρ, ήταν ο βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριο Καπερνάρο, ο οποίο κάνα δύο φορέ του τσίτωσε. Είναι η αλήθεια. Και δίπλα ήταν η φόφοι από το Πασοκ, που δεν ντρέπεται, που είναι πασόκ που ακούσαμε νωρίτερα. Ε, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Του κυρίου Καπερνάρου και που του λέει κάτι για τα αφεντικά. Μιλάνε όλοι μαζί βέβαια, αλλά μέσα στη βαβούρα θα καταλάβετε τη φόφη γεννηματά πως απαντά, τον Μπρετεντέρι πως αντιδρά και τον Καπερνάρο βέβαια πιο καθαρό πώ θέτει το θέμα. Τα μίντια, κυρία Διαμαντάκου, είναι τα μόνα τα οποία δεν έχουν κανονική άδεια λειτουργία. Έχουν μια προσωρινότητα στην άδειά του το για να είναι πλάτη με την πολιτική. Αυτή είναι η αλήθεια. Λίγε κουβέντε καταλάβει ο κόσμο. Άρα ο ένα παίζει το παιχνίδι του άλλου. Και ξέρουμε πού είναι τα αφεντικά Μάτους. των media και ποια είναι τα αφεντικά των πολιτικών. Έτσι, κοινά είναι. Να μιλάμε την αλήθεια στον ελληνικό Κύριε Πρετσέρη, η διαφορά ξέρετε που είναι. Καμία ρωτή. Τα μίδια έχουν ναι. Ναι. Ποιοι ναι. έχουν διοκτήτε. Ναι, ναι. Ποιος ποιος έχουν ναι. πολιτικοί Ποιο έχουν, εγώ. δεν Δεν είναι επιχειρηματίε που χρηματοδοτούν κόμματα. κύριε Δεν είναι επιχειρηματίε που χρηματοδοτούν κόμματα. Δεν είναι επιχειρηματίες Έχει, έγι, έγι, οι οποίοι χρηματοδοτούν κόμματα Αν εσείς, πάντως έχετε, αφέ... αν έχετε αφεντικά στο, στο κόμμα σας Και μιλάτε από προσωπικό. Είναι ένα δικό σας Γιατί αυτό Εδώ, είναι μια άλλη γενίκευση που λέτε Κάθε άλλο Θα μα επιτρέψετε πάρα πολύ να γνωρίζουμε Ότι δεν έχουμε κανένα αφεντικό Δεν είναι επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν κόμματα Κύριε Θα μα επιτρέψετε πάρα πολύ να γνωρίζουμε συγνώμη, ότι δεν έχουμε δεν κανένα αφεντικό. Μπ. Μπ. Μπ. Εννοείται, δεν λέμε για το Πασόκ. Είναι δυνατόν να πάει ο νου κάποιου ή μίλησε γενικά ο Καπερνάρο ότι το Πασόκ έχει αφεντικά. Η Φόφη, ο Βενιζέλο, μια σειρά στελεχών που έχουν υπηρετήσει τον τόπο από διάφορα μετερίζια ακόμη και από το μετερίζ τη φυλακή ή του Εδωλίου. Χθε που δεν θα αναβληθεί και η δίκαια, αλλά θα γίνει κάποια στιγμή το Μάιο. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ίσχυε αυτό για το Πασόκ πρέπει να το έχει εξαιρέσει ο Καπερνάρος κυρίως για το Πασόκ, το είπε βέβαια η εκπρόσωπος τύπου αλλά επειδή ήταν η βαβούρα το τονίζουμε και εμείς για να ξέρουμε τι ακριβώς έχουμε ακούσει και κυρίως τι ακριβώς συμβαίνει Συνέχισε λίγο ο Καπερνάρος μετά έχει και το Λοβέρδο στο πάνω δεξιά παράθυρο ω πρόεδρος της συμφωνία για τη νέα Ελλάδα και του ωραίου τίτλου που εμπεριέχουν τη λέξη συμφωνία, προηγούμενο που τον είχε χρησιμοποιήσει, προηγούμενο. Ο προηγούμενο ήταν ο Καστανίδη και η Κατσέλη. Ο Καστανίδη δεν ξέρουμε τι κάνει. Ο Κατσέλη θα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, επιτέλου να έχουμε να ψηφίσουμε και κάποιον σοσιαλιστή με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πολλοί δεξιοί έχουν μαζευτεί εκεί με αυτέ τι στροφέ που κάνουν τα, στην Αμερική, στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε, δεν είναι μέρα ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ο Καπερνάρο λοιπόν που είχε το Λοβέρδο ε, τον, ρωτ, τον ρωτούσε κάτι και θα ακούσετε τώρα με πόση ακρίβεια με πόση ακρίβεια δεν απαντά ο Λοβέρδος. Κύριε Λοβέρδο πήραμε μηχανήματα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που τα είχαμε προπληρώσει και τα πήραμε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. κτί να σα άκουσα. Πήραμε μηχανήματα για προστασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τα οποία μας δόθηκαν μα παραδόθηκαν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα είχαμε πληρώσει. Εδώ <συνθεί> μιλάμε για τεράστια σκάλα και τα ξέρετε Εγώ απίτησα στο συγκεκριμένο ερώτημα <συνθεί> ναι, Να μιλάμε όμως συγκεκριμένα επίσης λέμε, λέμε εάν έχουν συνευθύνει Συναρμόδιοι υπουργοί όταν υπογράφουν Για μεγάλα αντικείμενα, αντικείμενα Σε μεγάλες συμβάσει. Αυτό λέμε Όλες αυτές οι συζητήσει γίνονται επί χρόνια Όλες αυτές οι συζητήσεις γίνονται επί χρόνια hey, no, hey, no, Αντίο κορίτσα θα σας ξαναδούμε στην κηδεία μας Εκτός αν δεν έχει κόσμο και αναβληθεί Όλες αυτές οι συζητήσεις γίνονται επιχρόνια. χρόνια Σε ρωτάει κάτι πολύ συγκεκριμένο κάποιος Και έχει έναν τρόπο πολιτικός Ο έμπειρος που λανσάρεται και ως φρέσκος Να απαντά. Και είπε ο κύριο Λοβέρδος στην αρχή: Δεν άκουσα. Μετά, όταν το επαναδιατυπώθηκε το ερώτημα, το άκουσε. Προφανώ, η απάντηση ήταν Αυτέ οι συζητήσει ναι, γίνονται χρόνια. Εγώ ήρθα εδώ όμως, να πω πω από αύριο θα πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε προτάσει, να καταθέσουμε προτάσει, να μην γίνουν τα ίδια κτλ. Και τα λοιπά. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Θα παρακολουθούμε όσοι έχουμε κουράγιο. Από ό,τι βλέπω, είμαστε αρκετοί και μα αρέσει κιόλα γιατί επαναλαμβάνεται το έργο, έχει μια γοητεία. Παρακολουθούμε τα πεξίματα των νέων ή παλιότερων ηθοποιών, πώ στα νέα σενάρια, τι πλοκή έχει το έργο, κάθε βράδυ αλλάζει το σενάριο. Έχει ενδιαφέρον. Σε σχέση τώρα με τι μίζε και τα όπλα, υπάρχει και ένα κορυφαίο διαχωρισμό που τον έκανε πάλι ο Λοβέρδο. Κοιτάξτε, κύριε Πρετεντέρ, άλλο θέμα αν πρέπει να αγοραστεί ένα όπλο, άλλο θέμα αν επευκαιρεί αυτή τη αγορά κάποιο μίζα. Εγώ κύριε Πρεδεδέρι δεν τρέπομαι για το ΠΑΣΟΚ Κοιτάξτε κύριε Πρεδεδέρι Άλλο θέμα Αν πρέπει να αγοραστεί ένα όπλο Άλλο θέμα Αν επευκαιρεί αυτή τη αγοράς Κάποιος παίρνει μίζα Καμιά φορά παίρνουμε τα όπλα για να πάρουμε μόνο τη μίζα Οι ειδικοί λένε πάρα αυτά τα όπλα, αλλά έπαιρναν τα άλλα όπλα γιατί έπρεπε να πάρθει η μίζα. Αυτά δεν τα ξέραν οι υπουργοί, δεν ξέραν ακριβώ τι συμβαίνει. Βοούσε ο τόπο, ειδικά με τον Άκη Τσοχατζόπουλο, εμεί στα δημοσιογραφικά γραφεία, χωρί αποδείξει βέβαια, αλλά κυκλοφορούσαν φήμε. Τώρα αυτά πριν 15-10 χρόνια πότε ήταν. Αυτοί που όμω ήταν στο ίδιο εκτελεστικό γραφείο, στα ίδια υπουργικά συμβούλια, γραφεία, συνδιασκέψει, συσκέψει, η μόνη του έγνοια ήταν ο σοσιαλισμό. Δεν πήγαινε ο νους τόσο κανέ Και τόσο ευαίσθητοι, δεν πήγαινε ο νου κανένα ότι μπορεί κάποιο να χρησιμοποιήσει τα όπλα για την προστασία τη Ελλάδα και να πάρει μίζε. Αλλά α φύγουμε από αυτά τα τόσο μίζερα, Σε έρθουμε στα θετικά, μια που είναι και επέτειο σήμερα και γιορτάζουμε τα τρία χρόνια στο μνημόνιο. Τι μα έλεγε τότε ο Γιώργο Παπακοσταντίνου. Μετά από τα εξαιρετικά επώδυνα και δύσκολα μέτρα που πήραμε για πολλοί κόσμο, το τοπίο στην Ευρώπη άλλαξε με την έννοια ότι ανακτήσαμε μια αξιοπιστία ότι αυτή. Σοβαρολογούν όταν λένε θα μειώσουν τα ελλήματά τους Έχω αφεντικό και είμαι χρηματοδότης Τα φάγαμε όλοι μαζί Και πράγματι είχας Νικολάου Έρχονται καλύτερες μέρες Έλα ζωή σε λόγο μας Και καλύτερες μέρες Και αξιοπιστία είχαμε τότε από την Ευρώπη Θυμόσαστε τι έγινε μετά ειδικά με την Ευρώπη Και τα μέτρα ήταν λίγα και ευχαριστημένοι έπρεπε να ήμασταν. Ωραία. Όλα μαζί από τον Γιώργο Παπα-Κωνσταντίνου, που τότε τον θεωρούσαν πάρα πολύ έξυπνο, ικανό, αποτελεσματικό. Μιλούσε ωραία αγγλικά, πήγαινε έξω. Είχαμε μια καλή εικόνα. Πολλοί κόσμοι χαιρόταν και με αυτό, ή μόνο με αυτό. Επειδή είχαμε μια ηγεσία, τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό, που μπορούσε να σταθεί πάρα πολύ ωραία. Ήταν αδύνατοι και οι δύο με τα κοστούμια, με τι καμπαρτίνε, με τη σπόρ εμφάνιση εκείνων το σακίδιο στην πλάτη. Του Γιώργου Παπα-Cωνσταντίνου, υπήρχε κόσμο μέσα σε αυτόν τον κουρνιαυτό που χαιρόταν με αυτά. Έτσι λοιπόν, πέρασαν τα τρία χρόνια, όχι πολλά, μπορούμε να νομίζουμε ότι είναι τρει δεκαετίε, τρία μόνο χρόνια και είναι εκεί που είναι ο Γιώργο Παπανδρέου, καθηγητή διανοούμενο του πλανήτη. Και είναι εκεί που είναι ο Γιώργο παπα καταξιωμένο από την ιστορία ότι προσπάθησε να σώσει τη χώρα του. Τα βλέπει αυτά. Ο Λοβέρδο θέλει να κάνει τη ρήξη με το χθε και κάνει την εξή διατύπωση προ τον Γιάννη Πρεδεντέρη. Του λέει ότι πρέπει να κάνουμε ρήξη με το χθε, κύριε Πρεδεντέρη. Μιλάει το χθε. Στον κύριο Πρετεντέρη για τη ρήξη που πρέπει να γίνει Άρα αν έχει κάποιος κάτι να πει Α είναι να καταγγέλει και να αρκείται σε αυτό Να συναγωνίζεται σε καταγγελίες στον δίπλα του, αυτό είναι μια τακτική Θα προτιμούσα εκείνους οι οποίοι Έχουν κάτι να πούνε για την επόμενη μέρα Και επόμενη μέρα χωρίς ρήξη με το χθε, Κύριε Πρετεντέρη δεν υπάρχει Έχω αφεντικό και με χρηματοδότη Αϊκού hey, Και επόμενη μέρα χωρί ρήξη με το χθε, κύριε Περτεντέρη, δεν υπάρχει. Και κύριε Περτεντέρη, το λέει στον Περτεντέρη για τη ρήξη. Έχει μια αξία που αναφέρεται. Και μιλάει το χθε για τη ρήξη με το χθε. Και τη ρήξη. Όποια λέξη για να πάρετε, μπάζει από παντού, δεν έχει σημασία. Τα παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ελπίδα κυρίω. Γιατί τι άλλο να έχει όταν βλέπει το Λοβέρντο. Ελπίδα τουλάχιστον. 2:11, 208-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο Όποιο θέλει να στείλει SMS, real, και αλκενό, το μήνυμά του αποστολεί στο 54%. 100. Ο Γιώργο Τζιβελικήδη ρυθμίζει τον ήχο και όπω σε κάθε γιορτή και επέτειο, όπω είναι σήμερα, πάντα έχουμε ένα μικρό που μα λέει ένα πήμα, Καθόμαστε όλοι, τον κοιτάμε αυτόν τον μικρό. Δεν μιλάμε γιατί τι να μιλήσει ο μεγάλο προ τον μικρό δεν είναι σωστό, τον πληγώνει και δεν είναι ώρα τώρα να έχουμε πληγωμένου μικρού. Του πριάβου τα τείχη να γκρεμίζει, τον Ηρακλή στου άνθλου να βοηθά, του Πλάτωνα τα λόγια να στηθίζει. Αλεξάνδρου το δρόμο να κολληθάς. Να πέφτεις σε φτάλοφη στην πύλη Μιλάμε τη βασιλεύουσα <Τι> Να γιάζει το σπαθί σου ο Γερμανός Αλόν Πατρός <Τι> Παλόν Πατρός <Τι> Του δώδεκα να σε μεθούν οι θρύλοι Δώδεκα-δεκατρία Βαλκανική πόλεμη <Τι> Αλόν Πατρός ίνδο να σαρπάζει ο ουρανός <ΤΤΡΟΟ> Τιμή να λέγεσαι Έλληνας <ΤΡΟΟ> Μίσου Έχω αφεντικό Και με χρηματοδότηση ζήμενος Και επόμενη μέρα, χωρίς δείξη με το χθε, κύριε Πρετεντέρη, δεν υπάρχει. Έχω αφεντικό και με χρηματοδότητες Δεν είναι κακό. Υπάρχουν τόσοι άνεργοι απ' έξω. Το ζητούμενο αυτή την εποχή να έχει δουλειά και να πληρώνεσαι. Οι λιγότεροι το καταφέρνουν σε αυτόν τον τόπο. Μέσα σε αυτού είναι και ο Βορρήδη. Δεν είναι κακό. Ε, σήμερα το βράδυ ε, έχουμε βραδιά. παντελής ταλασσινό. Και οι δύο πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 2.11.208-200 θα πάτε να τον δείτε. Είναι η τελευταία του παράσταση στο ρυθμό stage που είναι στην Ηλιούπολη Μια σκηνή έτσι πολύ ωραία που έχει κάνει τη διαφορά το τελευταίο, τον τελευταίο χρόνο κυρίω. Είπαμε το τηλέφωνο. Οι δύο πρώτοι θα πάρετε θα πάτε σήμερα να δείτε. διπλές προσκλήσει στι 10 η ώρα. Μόλι έχουμε τα ονόματα, πάρετε στον Αποστόλη να τα δώσει. Όσοι προλάβετε, θα πούμε και τα, τη διεύθυνση και τα υπόλοιπα για να βρείτε το μαγαζί σωστά. Και εύκολα σχετικά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε έναν ωραίο καυγά. Έγινε το πρωί. Είναι ωραίο να υπάρχει και ένα καυγά τηλεοπτικό, έτσι να τσιτώνουν λίγο τα, τα αίματα, τα νεύρα ή οτιδήποτε. Πρωταγωνιστέ είναι η κυρία Σοφία Βούλτεψι από τη Νέα Δημοκρατία και ο Κώστας Γιώγας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κάποιοι από όλα τα κόμματα όμως ναι, οι οποίοι ναι. έχουν άκρες Προσπάθουν μέσα στο να κάνουν αυτό ναι, λένε mm. ότι κοίταξε να δεις φέρε μου τα ονόματα όχι προσέξτε δεν μιλάμε για ένα κόμμα mm. γιατί τώρα μέσα στον ΝΑΕΔ υπάρχουν όλα τα κόμματα είναι ένας φίλος μου εκεί κατα... τα κόμματα της συγκυβέρνησης όλα τα κόμματα Δηλαδή, Κατά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει φέρουμε τα ονόματα να σε πάω στον αέριο του κουκουέ. Δηλαδή, ψεύδεσαι σκρά, μα θέλει πέσω νόμο. Εγώ σου λέω ότι ψεύδεσαι σκρά. Μισό λεπτό. Ψεύδεσαι σε ό,τι αφορά το κουκουέ, μιλάω. Μισό λεπτό. Μη μου κάνει τώρα επιθέσει. Γιατί άμα λε τώρα όλα τα κόμματα, άμα λες τώρα όλα τα κόμματα προκαλεί. Γιατί το κουκουέ δεν είναι σαν τα μούτρα σα, γι' αυτό. Γιατί το κουπέδε σαν τώρα τα τώρα μούτρα σας Κύριε Ζιωγά Εντάξει, όχι προσωπικό Για τώρα. τα άλλα κόμματα πέστε, πέστε ό,τι θέλετε θα τώρα. Τώρα. Όχι Πέστε ό,τι θέλετε Λύθατε, έχετε κάποιο πρόβλημα πρωί-πρωί Έχω πρόβλημα, έχω, πρόβλημα, έχω πρόβλημα με τη σκοφαντία και τη λάσπρα να μισθώ. εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό. Το μπαίνει κάποιο μέσα κάπου και βρίζει. Δεν και βρίζω. Αυτό δεν είναι μαγιά. Μου, Κατέβασε, το, λοιπόν το σας σας Κατέβασε λοιπόν τον τόνο. Να λίγο και να ακούσουμε λοιπόν, τι απόψει Λοιπόν, λοιπόν εγώ ξέρω και άσε τώρα τον κόμμα μου και άσε και ξέρω και από το κόμμα το δικό μου. Για πέσει συγκεκριμένα. Δεν θα τσακωθώ τώρα. Έξω ξέρω το κουκουέ που ούτω ή άλλω αυτό εξαιρείται από τα πάντα. Και κάθετε μόνο τους Α, τις και τις σύψεις, του στην αίθουσα. τη σαντίνα και τη σύμφου του συστήματο του επιρρετέ, ναι, ναι λοιπόν, εξαιρούμαστε. Λοιπόν. Είχε και συνέχεια μετά, εντάξει, λίγο πιο χαλάρα τα πράγματα. Λοιπόν, οι δύο που θα πάνε σήμερα το βράδυ να δουν Παντελή Θαλασσινό στο ρυθμό stage είναι ο κύριο Πανογιάννη Αδαμάντιο, ο κύριο Κορές Γιώργο. Είναι διπλέ οι προσκλήσει. Δέκα η ώρα, λένε εδώ, τα παιδιά μα έχουν πει ώρα προσέλευση. Ο ρυθμό stage είναι Μαρίνο. Αντίπα 38 στην Ελλειόπολη. Εύκολα το βρίσκεται. Έχει παρκάρισμα απ' έξω, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Καλά να περάσει την τελευταία παράσταση τη ανοιξιάτικη περιοδία που είχε ο Παντελή Θαλασσινό. Πιείτε και να κρασί για μα, θα πείτε εκεί στην πόρτα Ελληνοφρένια και όπως ξέρουμε, η λέξη Ελληνοφρένια ανοίγει τέτοιε πόρτες. Ναι. Τον να αποστάλλει Εγώ. Ναι. Εγώ. Τον Αποστόλη. Εγώ λέω κυρία μου, εγώ είμαι, γιατί δεν μιλάτε. Είσαι ση Αποστόλη. Εγώ είμαι. Χάρηκα πάρα. Άρα και εγώ τέλειωνε. Τι που έκανα <laughs> που της είπες να πάει στο διάολο. <laughs> <laughs> το έκανα. Του βαγελάω. Χαίρομαι που ακούω. Από... Που το είπα <laughs> αυτό εγώ, δεν μιλάω έτσι. <laughs> Πού ακού... το ακούσατε αυτό, θα μου πείτε! Γιατί, αγόρι μου! Τι, γιατί? Χαίρομαι, χαίρομαι να χαίρεσαι τα παιδάκια σου και Α, θα γίνει συνεννόηση σήμερα, κατάλαβα. Να είστε καλά, χάρηκα. Με συλληπινούν οι ευχέ σα! Για τη συντροφιά που μα κάνει! Δεν τέλειωσε. Γεια! Γεια, γεια! Ναι, ναι. Άκου, άκου, σκηνικό, χαρακτηριστικό. Κοπάζι με τρόματα μέσα στη μέση του δρόμου. Πάνω να το προσπεράσω. Κανατρί ευρώ θα του δίνουνε Καμιά χαρακιά στα πόδια Κάτι, για πες Όχι, άκου να δεις Πιο μπροστά από το Μελανσό Τον άγροπο το τυχή Είναι ένα σπιτσιρικά Αλλιά του τσοπανόσκυλα Τώρα τι βάζουν τσοπανόμαυρους Τι έχει γίνει Είναι ο 24 πάνω στο παπτή Και δεν πρώτη, παρακολουθώντα τον Μαύρο, ο οποίο παρακολουθεί και αποπτεύει τα αρνιά. Έ, σωστό, δεν κατάλαβα να κάνει ό,τι θέλει ο Μαύρο. Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι, είναι ούτε πέδι, μπορεί να φάει το αρνί ζωντανό. Σωστός. σωστός είναι επικίνδυνη. Εκτό που είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία μα, τη φυλή μα, είναι επικίνδυνη και για τα αρνιά. Έλα, πώ πέρα. Τι ωραία λογική αυτή του πάγκαλου, ρε. Έλα, 200 εκατομμύρια έφαγε. Δεν να είναι 2, 2 Τι έγινε. Δεν λέει όμω ότι για να βάλει υπογραφέ για τα 200 εκατομμύρια πρέπει να έχει φάει τουλάχιστον επί 10. Γιατί άμα κάνει κάτι που είναι κερδοφόρο για το ελληνικό δημόσιο, γιατί να σε λαδώσει ο άλλο. Τώρα μια και είπες πάγκαλο. Είναι αλήθεια ότι ο πάγκαλο ανοίγει κέντρο αποτέφρωση. Ανοίγει κέντρο αποτέφρωση. Ναι. Του είπε κάποιο ότι πρέπει να κάψει τα περιτά λύπη και αυτό το πήρε έτσι. Πρέπει να, πάρει... να, δούμε. Πρέπει να μπει πρώτα όλα που θα φρακάει. Δεν μπορεί να μπει αυτό. Πώ θα μπει με Θα μπει σε μαγάλι, ξέρω εγώ. Γεια σου Αποστόλη. Γεια. Yeah. Είσαι καλά. Εντάξει, προσπαθώ. Προσπαθούμε όλοι. Αγώνα, αγώνα, κυρία όλοι. μου, αγώνα. Ναι, αγόρι μου, άκουσα να σου πω κάτι σχετικό με την ΕΤΕΝΑ. Χθε, την επέτειο τη 21η Απρίλη, ξέρει τι ώρα έβαλε αφιέρωμα την 21η Απρίλη. Τι ώρα. Τη η ώρα το βράδυ. Άρα και Α... να το στο μεσημέρι. Λες. Να πα να πάς να δει στο Παπαδόπουλο να σου γυρίσουν τάντερα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όχι. ή να σου ανοίξει η όρεξη. Ε... Το λέω για να πιάσω και του Νεοδημοκράτε, να πιάσουμε όλο το κοινό. Είναι πονηρό, είναι πονηρό αυτό. Γιατί μία η ώρα το βράδυ, τι θεαματικότητα υπάρχει. Μία η ώρα το βράδυ, και όνομα του Θεού. Η όμω. Έτομος από μας. Καλά τέτοια καούρα εσείς να δείτε το αφαίρομα για τη Χούντα. Βρε μου γλυκιά, εγώ ξέρω τι έγινε στη Χούντα, αλλά υπάρχουν τα νέα παιδιά που πρέπει να μάθουν. Τα νέα παιδιά δεν είναι σαν και σας. Τα νέα παιδιά στη μία η ώρα τρώνε απόγευματινό. Α, λες. όχι. Αν δεν είναι στο σπίτι, είναι έξω να μου πεις. Ε, ωραία. Οπότε ποιο είναι το πρόβλημά σου. Α... Εσύ ήθελες να τα δεις. Α... Να χαίρεσαι. Βορίδα. Σηκω... Μα... Έχουν επιμονή, παιδί μου. Δεν έχουν ανάγκη. Δεν είναι επιμονή, Έχουνε μα... μάθει να κάνουν άλλο στη <συσίλια> ζωή του. Είναι γέροι, συνταξιούχοι. Το μόνο που <συσίλια> έχω να περιμένουν είναι τη σύνταξη. <συσίλια> την τρώω τη σύνταξη το πρώτο δεκαήμερο <συσίλια> και μετά 20 μέρες <συσίλια> περιμένουν την επόμενη. Έχει μάθει να περιμένει ο γέρο. Παίρνει, παίρνει, παίρνει. Σου λέει θα τον πετύχω το μάθημα που σου αρέσει. Ενώ ο νέο είναι ανυπόμονο. Ναι, ναι. Κατάλαβε, αυτό είναι το πρόβλημά σου. Αποστόλη Έλα. Πρόσκληση για το βράδυ να δούμε όλοι μαζί το Δελτίο των 8 στο Μέγκα. Να δούμε την κυρία Μαρία και τη συνέντευξή τη από το Βαξεβάνη. Ναι, όχι μόνο στο Μέγκα, σε όλα τα κανάλια. Λε να μην παίξει. Κι αν το χάσει στο Μέγκα, δε μετά στο Skype που είναι στι 9. Έτσι, έτσι. Εδώ και να το παίξει ο Ευαγγελάτο για ανταγωνισμό. Έτσι, έτσι. Α επειδή ο Ευαγγελάτο είναι τόσο κίτρινο που είναι ικανό να βάλει συνέντευξη τη κυρία Γεωργία που μιλάει για τη δικιά του εξόντωση. Εγώ κύριε Πρεδέρε, δεν τρέπομαι για το Πασόκ. Ντρεπόμαστε εμεί για λογαριασμό σα. Νομίζω είναι αρκετό. Ανακοίνωση. Χάθηκε Pitbull Λευκό. Το όνομά του είναι Ερμή. Εδώ στην περιοχή του Αμαρουσίου, χθε το απόγευμα. Είναι άρρωστο και χρειάζεται τα χαπάκια του. Όποιο το βρει, α πάρετε στο τηλεφωνικό κέντρο. Αν δει κάτι, Pitbull Λευκό. Α μα ειδοποιήσει και έχουμε το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη. Σαν σήμερα, για όσου δεν, δεν, δεν το έχετε καταλάβει και μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Ο Γιώργο ανακοίνωνε πριν τρία χρόνια την είσοδό μα στο Δουνουτού. Με πολύ μεγάλη επιτυχία έγινε η ανακοίνωση. Με πολύ μεγάλη επιτυχία έγινε και η είσοδο. Για την έξοδο μη το συζητάτε. Κάτι λένε ότι σε ένα, δύο, τρία χρόνια θα βγούμε. Αλλά οι σοβαροί λένε ότι όλη αυτή η κατάσταση θα πάρει καμιά τριανταριά χρόνια μέχρι να ξαναεισορροπήσουμε. Ανισορροπήσουμε. Δεν έχει καμία σημασία όλα αυτά. Ο ίδιο ο Γιώργο δεν ήθελε να το κάνει. Τι έλεγε πριν, τέσσερι μήνε πριν την επίσημη ανακοίνωση και αφού είχε συναντηθεί με το Στρός στη στην Ουάσκτον. Εμείς διαμορφώνουμε αποφασιστική πολιτική για να ακολουθήσουμε μια δύσκολη, αλλά ρεαλιστική και εφικτή και εν τέλει θετική πολιτική. Για να αποφύγουμε ακριβώς όλα αυτά τα σενάρια. Βεβαίως, τα σενάρια για την προσφυγή μας στο IMF, στο Διαθέσταμα Σημαντικό Ταμείο δεν υπάρχουν. Εγώ έχω επαφές και με τον Στράου Σκαν, Για να συζητήσω τη γενικότερη οικονομική κατάσταση, να αξιοποιήσουμε τη δικιά σου τεχνολογία. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε ή διαφωνούμε με όλα όσα κάνουν. Ο άνθρωπο ειλικρινή το είχε πει καθαρά: Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια. Αυτό το είχε πει αφού είχε συναντηθεί με τον Στροσκάν, άρα είχε δρομολογηθεί, και λίγο πριν ανακοινώσει επισήμω. Τι είχε πει τώρα, τρει μήνε πριν γίνει ο Γιώργος Παπανδρέου ο πριν τον βγάλει ο ελληνικό με 43%. Σε μια ειντερνετική εκπομπή του Στέλιου Κουλούλου. Ιδιαίτερα το ΔΝΤ δεν, δεν έχει την φήμη ότι για την, ούτε για την κοινωνική τη δικαιοσύνη, ούτε και βεβαίω και για την αποτελεσματικότητά τη. Το να πηγαίνει σε χώρε του αναπτυσσόμενε και να ζητά να του λέει: Επειδή έχετε πολλά δάνεια, πρέπει να κόψετε. Και το πρώτο θα κόψετε είναι από την παιδεία, παραδείγματο χάρη. Αυτέ είναι επίσημε πράξεις yeah, τους, yeah, που, γύρω, γύρω, που ουσιαστικά κόβει το μέλλον της χώρας μπορεί αυτή η χώρα να μαζέψει κάποια λίγα χρήματα για ένα-δύο χρόνια αλλά ουσιαστικά καταδικάζει τη χώρα αυτή στην υπανάπτυξη σε μόνιμη βάση. <στοί> <στοί> η οποία έχει έρθει η υπανάπτυξη σε μόνιμη βάση. Πού να το ήθελε κιόλα και πού να Ήξερε και την εξέλιξη κανονικά, γιατί εδώ τον ακούμε να καταγγέλει το Δουνουτού με διάφορους τρόπους, δεν το θέλει, δεν ισχύουν τα σενάρια. Αυτά από τον πολύ αγαπημένο σας Γιώργο Παπανδρέου. Τώρα ο ηθικός αυτουργός για τον Γιώργο Παπανδρέου. Ε, ναι, ο ηθικός. Ακολουθεί. Έλα, το καινούργιο το άκουσες. Όχι, ποιο είναι. Θα αλλάξουν, λέει όνομα οι φράουλες ε, Μανολάδος και θα γίνουν φράουλες Πελοποννείς Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιάννάκης Εγώ έχω ακούσει Για... ότι θα έχει δύο συνθετικά πια η λέξη Τι? Θα λέγονται φράου <ΣΣ> Ναι, με τον στο φράου Έλα από αυτό, Έλα Χρόνια πολλά ρε Γιατί? Γιατί είναι τέτοια ώρα Παιδιά μου δεν πήρε στο γραφείο του, Άδωνη. Ναι, αλλά εγώ μου θα την γιορτάζει σκέψη. Όχι, εγώ δεν γιορτάζω 21η Απρίλη, την επένειο της χούντα. Εγώ γιορτάζω όλες οι υπόλοιπες ημέρες της Χούντας. Α, ναι, τις υπόλοιπες 364 ημέρες του 2012-2013, τη σεζόν δηλαδή, που κυβερνάει ο Σαμαράς. Ευρώς. Ο κύριο Καλαμούτης? Όχι. Τον κύριο Καλαμούτη ήθελα. Είμαι ο αποστόλη. Έλα, είσαι Αποστόλη Ποιος είναι Δεν κατάλαβες δε, ρε είμαι Η κυρία Έλλη Έλα δεν το κατάλαβες Κυρία Έλλη, που χάθηκες, Έλα, που με βρήκες Που σε βρήκα, έφταξα τον κόσμο Άντε καλε που είσαι είχαν ησυχία Ααα, είχε είχαν Τι γίνεται, έχει αποκαεί παιδιά. το μου*** σου. Βεντάλια <laughs> Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα το μου, μου. Τη βάζω τη ζετάνια. Τη βάζω που και που τη ζητάνε. Oh. <ΡΟΥ> <ΡΟΥ> να βάζει αληθή, να φύγουν τα εγκάβματα. πο από... <ΡΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ> πο Να σου πω, κύριε Ελή, Πόσο χρονών είσαι, 69. Καλά είναι. Καλά είναι, Στην κατάλληλη ηλικία να το χρησιμοποιήσει ακριβώ όπω πρέπει. Όπω πρέπει, έτσι. Mm. Μπράβο, αποστόλη μου. Τι έγινε ε... που χάθηκε, είχα καιρό να σε ακούσω. Έμορφε, έφυγε από το σκάι και ζέχασα. Έθελα να σε βρω. Σιγά, καλά και σου πήρε δύο χρόνια να με βρει. Έθελα, ναι. κάπου σε ένα μαγαζί. Είπα ποιο θα δημόσει να το και τον τι; και μου είπανε και έρθασα και βρήκα Σήμερα έτυχε να είμαι σε μια ημερίδα για τα μέτρα ατομικής προστασίας και μίλα για γραμματέας δεν γιατί ήταν του Υπουργείου Προστασίας ε, του ναι. πολιτικού ξέρω ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα Αυγγέλιο του επιχειρηματία, του εφοπλιστή ξέρω για ποιο Υπουργείο Προστασίας Μιλας ερωτήσεις έχετε Λέω να κάνω μια ερώτηση Τι μέτρα προστασία λέω, πρέπει να πάρουνε στη Μανολάδα, Αλεξίσφαιρα. Και στα πορτοκάλια τι πρέπει να πάρουνε πούτους βόλους στο ψυγείο, μπουφάν. Δεν πλάκα μα κάνετε, η επιθεώρηση εργασίας είναι ένα κολοχανίο. Μας κάνουν και σεμινάρια, ρε, για επιθεώρηση εργασίας, ρε, οι τύποι είναι δεν παίζονται να πούμε. Αυτό πήρα να σου πω, φιλά και κάνετε για. Έλα, λοιπόν, βάλε πολύ καμπή, ο Γιάννης, ο Νταλικαίρης, ρε, τι κάνεις ο Αγάπη μου, εσύ, λοιπόν, άκου το ραντεβού. πάει το αγόρι. Άκου, άκου, καβάλα. Καβάλα. Ποιο μου, κουκλαμού, πε μου. μου. Προ όλα τα, προς όλα τα που, σ*** που παίρνουν τηλέφωνο και κάνουν παράπονα για του αλικέδε, αν θυχτήκαμε ή όχι, είναι αυτοί που μα σταματάνε στι εθνικέ στα πάρκινγκ με τα μάτια του και μα παρακαλά να του πηδήξουμε. Και να μα φάνουν καμία πίστη να του πει. Βάλε μπιπ, μπόλικα. Τι σα έτυχε και εσά και εσεί αναγκάζεστε και το κάνετε, Εμεί, αγάπη μου, εγώ από το πρώτο βράδυ το δικάβο είμαι στην εθνική και τώρα που σε παίρνω τηλέφωνο πάω για πάντρα. Δεν σταματάω πουθ Ναι, μετά τα νταχοί μα μπαίνουν μπροστά μα. Ναι, ρε, βέβαια μου, οι άλλοι ναι. σταματάνε. Αλλά όταν τελικά σταματάς που σε σταματάνε, οι άλλοι, εσύ δεν είχε ευθύνη. Ε, τι να κάνω, εγώ Τι να κάνει. Γυναίκα, δεν να βλέπω μια φορά το μήνα, Κάπου πρέπει να κάνω. Ό, τι θα κάνω. Καλά κάνει, Εγώ το... σε καταλαβαίνω. Άκου τι είπαν οι άνθρωποι, Σα βγάλανε αδερφέ. Αφού με το ζόρι σα βάζουν στη πυρίδε. Λέτε. Λέτε, αυτοί που δεν παίρνουν τηλέφωνο, δουλεύουν τώρα. Του λέω, μα παρακαλάνε όταν μας θα μαθαίνουν στην εθνική Το ξέρω, το ξέρω. Ε, τηλέφωνο τι για να κάνετε και εσεί, ενώ έχετε γερέσει αντιστάσει, λιγάτε. Άνθρωποι είστε, καταλαβαίνω. Ξέρω όλη τη μέρα πάνω στο τιμόνι μα, δεν τι να κάνουμε, άνθρωποι μαθαίνουν. Καταλαβαίνω, παιδί μου. Λέτε. Οπότε μια διαφήμιση μέσα έπεσε. Τώρα θα με πάρει και κανένα νεκρόφιλο, τι να περιμένω <laughs> Έλα γεια. Ναι. Χαίρετε, κύριε. Πόσο είπε εσύ, κοβίτσια η Όσο και εσεί, Οικογενειακόφφφυλίτσι, είστε, είστε σε εφαρμογή 32 και 21. Είστε σε διαπεριμένη πλησία τη Νέα Τάξη Πραγμάτων. Να πάτε να γραμμείτε κι εσεί. Για κόπουλε, είστε. Εδώ είμαστε μια εικόνα από την χθεσινή Αθήνα. Μα στέλνει εδώ ένα ακοράτη. Σε χθε, λίγη γύρω στι 5 το απόγευμα, στη Βασιλίδα Σοφία, ομάδα 2 έχει σταματήσει το τρόλερ. Έχουν κατεβάσει όλου του λευκού κάτω. Και κάνει έλεγχο στου μελαμσού που βρίσκονταν μέσα. Βαγγέλης μας το στέλνει το μήνυμα και συμπληρώνει τυχαίο. Αυτό είναι μια ωραία εικόνα τη όμορφη ανοιξιάτικη Αθήνα του 2013. Γιατί ξεχνάμε και τον χρόνο, καμιά φορά. Και την εποχή κυρίω. Πάμε τώρα μια βόλτα μέχρι τα σύννεφα. Θέλω να μεταφέρετε για προσωπική σα αίσθηση από την υπόθεση του Γατζόπουλου. Πέστε τα σύννεφα. Κοιτάξτε να δείτε, όλη αυτή η συζήτηση υπάρχει εδώ και χρόνια. Ποιο πολίτης συζητώντα το θέμα αυτό πέφτει από τα σύννεφα. Κανένας. Και ποιο πολιτικός. Είναι δυνατόν να πέσει πολιτικός από τα σύννεφα όταν ξέρει με ποιος έχει να κάνει και τι έχει δίπλα του. Ανδρέας Λοβέρδος στις ωραίε διαπιστώσεις. διαπιστώσεις. Με αυτές τις ωραίε Διαπιστώσεις φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί Γιάννης Παπαδόπουλος μαγκαζίνο. Τώρα έχουμε λαό. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Ναι. Εσεί που κάνεις την εκπομπή, είστε. Εμεί. Τι ωραία. Καλέ. Δεν είμαστε το να έλεγα. Ναι, αλλά σταμάτα πια στην Ευρυκόν, σταμάτα. Ναι, όχι, δεν είμαστε. Α, ποιο πήρε τα λεφτά του Χατζη Νικολάου. Βάζουμε συνέχεια και άλλε. Ξέρω που πήρε κάποιο τα λεφτά του Χατζη Νικολάου. Δεν θέλω μαθήε. Το ίδιο. Αφήστε κάτω τα λεφτά του Χατζη Νικολάου. Τελει ο έχουν Λοιπόν. Πολύ Κανεί δεν τα πήρε, κανεί δεν τα πάρει. Κομμένη. Δεν μου λες, αυτοί, το επίσημο κράτος Σπάντων, για αυτά που συνέβαινε στη Μανο, Μανολάδα δεν ήξερε τι και έπεσαν από τα σύννεφα. Έτσι, το είπε, είπε ότι υπάρχουν ελλείψεις το είπε ο Υπουργό προστασίας του ασφαλήτη. Ναι. Τα τα... Αύγουλα, που ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την καταπολέμηση του ζητήματο και έχουν γεμίσει τις πόλεις με τα... πώς καταταλούν αυτά τα πράγματα εφόδου τέλος πάντων που λένε αυτά τα πράγματα. Άκουσα λέω ότι τα χρυσάβουλα θα παρασημοφορήσουν του τρεις επιστάτες ή μούφα δεν ξέρω. <laughs> μάλλον γι' μάλλον αυτό δεν πήγαν και τόσο καιρό έτσι. Δεν έπρεπε κατά παράσημα τι χρώμα θα έχουν. Μπορεί. Έλα Αποστολή, Έλα. θέλω να σου πω ότι δεν είμαστε όλοι τόσο χαϊβάνια που νομίζουν. Α, καλά κάνεις και το δηλώνει. Το υπογράφεις? Καράκι να σου πω κάτι. Mm. Κάποιοι γευτόμασταν και κρίσει και μας στέγανε τα ίδια πράγματα. Ό,τι μας στέγανε πριν, μας στέγει και τώρα. Όχι σαν κάποιος που τους στέγει τώρα η μετανάστευση ή οποιοςδήποτε. <ΣΣ> Ελά, προστόλη μου. Έλα. Λοιπόν, είμαι η κυρία Μέρα από την Παλαιά Βοκινιά. Σα αποχαιρετώ γιατί φεύγω. Πού πα? Φεύγω. φεύγω, πάω στη Νέα Υόρκη. Με κάλεσε καλέ γονό καλέ. καλέ. Γίναμε πάνω να βαφτίσω το δυσέγγονό μου. Ναι, ναι, τα ξέρω ο αυτά. Πάχα. Σου έκανε πρόσκληση να μείνει εκεί, μη σε κυνηγάνε. Καλά κάνει, δεν λέω. Τι να Αλλά τώρα πα στην Αμερική, παιδί μου. Τώρα γίνονται τέτοια. Τι να κάνω, Μωρέ, τι να κάνω. Τώρα είναι δυνατόν να μου πιώσει τα εστία και να μην πάω. Εγώ είμαι άνθρωπο φέτο. Τώρα θα πα πνε τι για τι βόμβε. Θα πάω, δεν α περάσω και μέσα από τι βόμβε. Με σαρκεί να πάω να δω τον και την οικογένειά του. Τώρα αν πεις εδώ, εδώ είσαι στην Ελλάδα που κυβερνάει η πυρηνική κυβέρνηση η Σαμαρά ε, ε, και είναι. λοιπόν ε, αριστερών ε, σοσιαλιστικών δυνάμεων. Καλύτερα εκεί. Λοιπόν, ο πρόεδρο τη δημοκρατία κύριο Κάρολο Παπούλια. Μηνρίζεται κύριε. Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε ευγενικά. Υπήρχε χρηματοδότηση μια σεμενή Ρόβιλα, σε μοντάτη. Τα ποσόια για να δικαιολήσουν τα δικαιολογικά. Το βαστήσαμε κολόσο με τομερικό χιλιάδων. Τώρα πώ είναι δυνατόν να πω ένα κολόσοδοικών χιλιάδων να βγήκανε πέντε μεζονέτο των 3 δισεκατομμύρια, αυτά τα θάβατα μόνο ο Ισού Χριστό και ο αξιοπρέπειο πρόεδρο δημοκρατία θα κάνει. Μιλή ωραία. Σαν αντιλούκα περίπου. Ε? Σαν αντιλούκα σε ε, ναι, να μην σα ευθεί παλαιότερο ζωή και σα αποφτώσει. Niech tak się... Έχω μια πρόταση για να λυθεί το θέμα των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων Α, και η Τρόικα έχει μια πρόταση για να λυθεί το θέμα ε, Μια και η Τρόικα είναι πολύ ουσιαστική Και θα έχουμε και βελτίωση των σχέσεων με την Γερμανία Για πες Αυτοί έχουν κάτι υπαλληλού φούρνου και κάτι θέματα από συγκλώνα. Καλέ, το... από την Τρόικα μου παίρνετε ε? Και αυτή την ίδια λύση έχουν ε. ε, ναι, μα τους είπαμε να τους... Και θα αυτοί... έχει χαρούμενους και τους Γερμαν Αυτή. Να, να βγάλετε κι εσείς τίποτα λεφτά ως μέσω μαθηκής ενημέρωσης και να γλυκώσουμε να βάζουμε μέσα τους αυτούς που έχουν ψυχολογικά προβλήματα, τους ομοφυλόφυλους Οι Γερμανοί είναι εχθροί μα. Εκτό από αυτού που φτιάχνουν πώ σε καγιέννε. Ναι, σωστό. Γιατί κάποιοι μα σκέφτονται πώ να κυκλοφορούμε, <PUblies> ποιο η κάτα στο δρόμο. Έχει δίκιο. <PG> πώ να κυκλοφορούμε, αυτοί είναι φίλοι μα. Σωστό. που να πηγαίνει με το Γιούγκο Ζάσταβα να γίνουμε ρεζίλοι. Ε, βέβαια, τι σου διάλογα να Πάει, okay, διαλύθηκε η Ιγκοσλαβία. Δεν μπορούμε να έχουμε ακόμα τα Ζάσταβα, να ξυγχρονιστούμε. Ε, βέβαια, μετά με, πάει τώρα. Να πάρει ένα καγέν, μια α1 κάτι. Θέλω να ρωτήσω το Γιουγκέδη, μια λέξη κομμουνισμό. Τι θα πει Ο κομμουνισμός ήταν καλός για τους ανίκανους Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή Να με εξηγήσει με τέσσερις πέντε λέξεις παραπάνω Και θα πάρετε να απάντηση μετά από μένα Βεβαίως, περιμένει κιόλας, έλα για. Του Πριάβου τα τείχη να γκρεμίζει. Τον στου άνθρωπος να βοηθάς Του Πλάτωνα τα λόγια να στηθίζεις Τα Αλεξάνδρου το δρόμο να ακολουθάς Να πέφτει σε φτάλοφι στην πύλη, μιλάμε τη βασιλεύουσα. Να αγιάζει το σου ο Γερμανός Παλαιός Πατρός Παλαιός Πατρός Του 12 να σε μεθούν οι θρύλοι, 12-13 Βαλκανική πόλεμη Παλαιός Πατρός Την πίνδο να σαρπάζει ο ουρανό. Τιμή να λέγες Έλληνας μίσου; Μπράβο Έχω αφεντικό και με τι Ζήμενες Και επόμενη μέρα Χωρίς ρήξη με το χθες Κύριε Πρετεντέρη δεν υπάρχει